κοδε της πο β μαγειρεύουν ο Απόστολος και ο χριστός I, think she too rich for me. I ain't got no chance Just the way she carries I ain't got no chance, no chance. No chance. Γεια χαρά σου αγρατές του Τροφή για Σκέψη Τρίτο επεισόδιο της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα πάλι με τον Απόστολο. Γεια. Yeah. Και αυτή τη φορά έχουμε δύο θέματα. Εγώ έχω φέρει ένα θέμα από ελληνική εφημερίδα. Και ο Απόστολος έχει φέρει ένα θέμα από... Uh, New York Times. New York Times. Εγώ παίζω πάλι σε θέματα uh, περιβάλλοντος. Και ο Απόστολος έχει φέρει ένα θέμα που είναι έτσι... Είναι έρευνα αυτό που έχεις φέρει. Επιστημονικό κατά βάση. Επιστημονικό κατά βάση. Και Έχει να κάνει με τον, με τον αθλητισμό ας πούμε και κατά πόσο... Οι επαγγελματίες αθλητές το κάνουν τελικά σωστά. Οπότε δεν πρέπει έχουμε... να κάνουν. Οπότε έχουμε δύο επιστημονικά άρθρα. Εντάξει. Καλή φάση. Εντάξει όμως. Δεν ξέρω. Το δικό σου έχει... είναι διαφορετική χρειά. Έχει να κάνει με ενέργεια, α πούμε. Με το περιβάλλον και με τις ανανεώσιμες. Οπότε ε, δεν είναι ναι, ναι, ίδιος ναι, ναι. τομέας. Καλά είναι σίγουρα. Εγώ θα δώσω και τύψο τέλος πώς μπορεί ο να γυρνάει σωστά, έτσι. Ωραία. Ας σιγά σιγά στα θέματα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με το δικό μου θέμα. Πρώτα, όπω σα είπα, είναι από ελληνική εφημερίδα και συγκεκριμένα από τον Αγγελιοφόρο τη της Προηγούμενη Κυριακή και έχει να κάνει με μια έρευνα, μιλάει για μια έρευνα που έχει γίνει από Έλληνε επιστήμονε, πάνω στην αιωλική και ηλιακή δυναμική του νομού κυλική. Οι επιστήμονε γνώριζαν, γνώριζαν μέχρι τώρα ότι ο νομός κατέχει το 52% αποστολή του δυναμικού των ανέμων που φυσούν στην ευρύτερη περιοχή. Ενδιαφέρον. Ε, και η έρευνα έρχεται να προσθέσει σε αυτό και να αποδείξει mm -hmm. με συγκεκριμένους αριθμούς ότι ένας συνδυασμός αιωλικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων πρόσεξε θα δώσει περίπου το 85% της ενέργειας των ικιακών βιομηχανικών και βιοτεχνικών αναγκών και στους έξι νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Δεν χαρά, Αν γίνει ποτέ. Πιο συγκεκριμένα ε, για τα αιωλικά πάρκα, να πούμε ότι από την έρευνα που κάνανε οι επιστήμονες βρήκαν ότι γύρω στα 217.000 στρέμματα θα μπορούν να τοποθετηθούν 228 ανεμογεννήτριες και από αυτές τις ανεμογεννήτριες θα έχουμε γύρω στις ίδιες 200 γιγαβατόρες το χρόνο το οποίο είναι, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, το 13,8% της ενέργειας που χρειάζεται η κεντρική Μακεδονία το χρόνο. Έτσι. Και τώρα για τα φωτοβολταϊκά, τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ε, πενταπλάσια απόδοση και απαιτούν μικρότερη έκταση κατάφεραν επιστήμονες και βρήκαν ε, που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν οι ε, συγκεκριμένες καταστάσεις σε 115.000 στρέμματα τα οποία θα παράγουν 6.350 γιγαβατώρες το χρόνο πάντα το οποίο είναι το 70% της ενέργειας που χρειάζεται και η δική Μακεδονία. Αυτά δηλαδή που λες τώρα είναι χωριστά έτσι, πώς θέλει είναι να το αυγό άμα τα ναι. βάλεις μαζί Είναι περίπου 85%-84% περίπου οι επιστήμονε υποστηρίζουν και κάτι άλλο. Σύμφωνα με του υπολογισμού του, λένε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο στο νομό κυλική και εκμεταλλευτούν αυτέ οι δυναμικέ, θα έχουμε γύρω στι 40.000 θέσεις απασχόληση καινούργιες έω το 2020. Mm -hmm. το, το παράδοξο, παράδοξο όμω ξέρει ποιο είναι, mm -hmm. ότι ο κυλική δεν περιλαμβάνεται στι περιοχέ απόλυτη προτεραιότητα στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δηλαδή, οι περιοχέ τη Αττική. Ε, οι οποίε έχουν μικρότερη δυναμική ή και δυναμική με το νομοκυρκή, είναι στι περιοχέ από όλε τι προτεραιότητε. Περιλαμβάνονται. Mm -hmm. Δεν ξέρω πώ το εκλαμβάνει τώρα αυτό το πράγμα. Ε, Κάποιο δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ή η, η έρευνα τώρα. Μάλλον χάθηκε στο, στο τυπικό των χαρτιών, α το πούμε. Δηλαδή είναι. είναι από εκείνα τα μικρά πράγματα που αν τραβήξει τη γραμμή λίγο πιο πέρα, μπαίνει και ο άλλο μέσα. Ξέρω, και απλά χρειάζεται να το κάνει. Αυτό νομίζω. Πάντω μπορεί με την έρευνα να γίνει κάτι. Το βασικό πρόβλημα είναι, αν και οι επιστήμονες λένε ότι το λύνουν αυτό, mm -hmm. ξέρεις, όταν βάζεις τέτοιες εγκαταστάσεις, φαίνεται και λίγο άσχημο, α πούμε. Πού θα τις βάλεις, Εντάξει. θα έχει παρεμβολές, προβλήματα. Οι επιστήμονες κατάφεραν, ας πούμε, και την έρευνα αυτή, ε, τα περισσότερα στρέμματα τα οποία θα εκμεταλλευτούν, είναι πάνω σε, σε, κυρίως σε βουνά, γύρω από βουνά, που δεν υπάρχει σπίτι, κόσμος. Ε, Ποιο κατοικεί. Κοίταξε, χαριτολογώντα, αν το πάρουμε, εδώ πέρα ο, <στονίκη> ο... Δον Κιχώτη έβλεπε τον ανεμόμυλο και νόμιζε ότι ήταν α πούμε τέρα. Αυτό θα βλέπει το... την ανεμογεννήτρια και μπορεί να νομίζει κάτι άλλο. Α δεν έχει σημασία. <στονίκη> είναι πώ το βλέπει κανεί. <στονίκη> Βασικά αυτό είναι και ο. <στονίκη> ο... <στονίκη> τι φοβόνται, μην δεν πάει ούτε ο Ρίση στο βουνό, α πούμε, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό λένε και κάτι κάτοικοι τον νησιών. Αυτό που υποστηρίζουν ότι στα νησιά δεν θέλουν τρία πράγματα γιατί θα είναι άσχημο για τον νησί. Εντάξει, αυτό μπορεί να φαίνεται άσχημο, αλλά τι θα επιφέρει στον τόπο, έτσι κοίταξε μπορεί να τυρίσει ένα κατά... μπαρ από κάτω και να το πεις μπαρ ένα millionaire α πούμε και να βγαίνουν όλοι εκεί πέρα ξαφνικά πώς πού πεις. Τέλος λοιπόν, ναι. αυτό λέει έρευνα πάνω κάτω. Δηλαδή, αν εκμεταλλευτούμε το όνομα του κλικείς που αν δεν κάνω λάθος από εκεί πέρα φυσικά είναι βαρδαρές σου. Εντάξει, λογικά είναι... γι' αυτό μάλλον έχουμε και τόσο... Όταν μιλάμε για... Όταν μιλάμε για βόρεια Ελλάδα ναι. έχει πολύ συχνά βόρειους ανέμους. Και εντάξει, ξέρεις και από εμάς με Θεσσαλονίκηλ είπα πιο όρινές περιοχές ε, έχουμε και, και αρκετούς ανέμους Έχουμε και, και αρκετό ήλιο Όταν okay. είναι καθαρός Είναι λογικό όσο πιο ψηλά πας Τόσο πιο πολύ μπορείς να εκμεταλλευτείς τέτοιου είδους φαινόμενα Καλά γενικά όλη η Ελλάδα έχει ήλιο ε, Δηλαδή είναι μια χώρα έτσι, Το θέμα είναι εσύ πιστεύεις... το θέμα ότι εσύ πιστεύεις Ότι θα γίνει αυτό το πράγμα ας πούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτούν Κοίταξε έχουν βάλει κάποιες περιοχές που Το κυρδίζανε μέσα όπως είπαμε αυτό. Ε, Ελπίζω να κάποιος να πιέσει. Από εδώ πάνω. Και να το θέλουν και οι ίδιοι δηλαδή άμα οι ίδιοι κάτοικοι φέρουν αντιρρήσεις για το, το ψηλοπίδυμα α πούμε Ξέρω εγώ μην μου βάλεις αυτή, γιατί μου κόβει τη θέα Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε, τώρα Όπως επίσης είναι ενδιαφέρον και το, να δούμε λίγο, ίσως και σε άλλη βομπή το... Πόσο αυτό προχωράει και ιδιωτικά, δηλαδή ξέρω ότι αν με το τι θα κάνει το κράτος Μπορεί και κάθε ιδιότητα να το κάνει αυτό. Α πούμε, το σε σκεπές σε όπου έχουν για φωτοβολταϊκά πάντα μιλώντα. Εντάξει, αν δεν μπορεί να βάλει μόνο Είναι off-plane, α πούμε, αλλά για φωτοβολταϊκά ήδη πολλές εξωτικές κατοικίες έχουν αρχίσει να τα βάζουν. Για προσωπική χρήση. Για προσωπική χρήση. Χρ... Ε, κοίταξε, προσωπική χρήση είναι σχετική, έτσι. Ό,τι σου περισσεύει το πουλά στη δί. Okay. Που σημαίνει ότι υποφελείται το κράτος από αυτό και υποφελείς και εσύ γιατί ε, παίρνει πίσω κάποια λεφτά από αυτά που θα δίνει ως το σιάτι για να πάρει ρεύμα. Οπότε πιστεύω. Εντάξει, καλό είναι να γίνει μια συλλογική προσπάθεια από το, το κράτο. Και σκεφτείτε το, είναι 85% δεν είναι ένα ποσοστό αμεληταίο. Μιλάμε για σχεδόν το σύνολο έτσι, των αναγκών. Και α, όχι, όχι για τα νοικοκυριά μόνο. Και για τι βιομηχανίε. Και το νοικοκυριά έχει τόσε πολλέ βιομηχανίε. Δηλαδή είναι γεμάτο, οπότε θα επιφυλαχθούν όλοι. Αυτό που είπα για του ιδιώτε, το είπαμε πια είναι. Αν βάλει ο γείτονα, α πούμε, ναι. και σου πει ότι εγώ ξέρω πλέον πληρώνω, όχι μόνο δεν πληρώνω τίποτα για το εξοχικό μου, αλλά παίρνω πίσω. Και τόσα ευρώ το χρόνο, ο Άσου μπορεί να δει με άλλο μάτι την όλη τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και το promotion του κράτου λάθο. Σου λέει: Θα βάλω λεω ανεμογεννήτρια, αλλά δεν σου κάνει ένα καλό πλάνο να δει τι ουσιώδη κέρδη έχει. Γιατί εντάξει, όταν λέμε ο Έλληνα, έχει και μια τάση να το μετράει με χαρτί, ρε παιδί μου, βγάζει το χαρτικά του και λέει: Εγώ τι κερδίζω από αυτό. 100 ευρώ, ξέρω εγώ το, το μήνα. Ε, ε, δεν δε, δε, δε, δε, δε με βολεύουν, δεν θέλουν. Ναι. Θέλω να βλέπω θέα. Για 100 ευρώ γιατί δεν δελκύδουν τα αντερά μου κάθε, κάθε μέρα. Αν τους κάνουν ένα καλό promotion και πείσουν τον κόσμο Αν μπορούν να τον πείσουν ότι όντως αυτό βοηθάει Πιστεύω θα γίνει μια χαρά δουλειά και όλες Λέξτε, το ρεθούν Ωραία φαντάζομαι έτσι πως το λες εσύ Ακούγεται πιο πολύ βοηθά οικονομικά Αν α πούμε αύριο ήταν όλα αυτά τα έτοιμα Και ο πολίτης πληρώνει το ίδιο πληρώνει τώρα Θα ήταν μια άλλη δυσβοήθεια για το περιβάλλον όμως Όχι για την τσέπη του καθενός ε, Κοίταξε να δεις Πρέπει να βοηθηθεί η Δηλαδή έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι, mm. ότι είναι κρίσιμο το θέμα. Αλλά προσωπικά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα, που έλεγα και παλιότερα και που έχουμε κάνει και προσωπικές συζητήσεις. Όταν ο άλλος καίγεται το χέρι του ας πούμε, δεν θα κοιτάξει το περιβάλλον. Πρώτα πρέπει να λύσουμε τα μικρά προβλήματα και μετά να πάμε σε πιο μεγάλο. Αυτή είναι η άποψή μου πάγια. Δηλαδή δεν πάω να λύσω τι γίνεται έξω από το σπίτι μου όταν μέσα στο σπίτι μου έχω πρόβλημα. Αυτή είναι η λογική μου. Καλά, ωραία. Okay. Οπότε αυτό πιστεύω ότι σκέφτομαι στους Έλληνες γι' αυτό το λέω. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Απλώς... Αλλιώς είμαι 100% σύμφωνος με τη βοήθεια στο περιβάλλον, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό, προφανώς εννοήτητα. Οκ, okay, εντάξει, εγώ το βλέπω τελώς διαφορετικά. Δηλαδή, αν γίνει κάτι καλό για τον τόπο, Ναι. Ας γίνει κάτι καλό για τον τόπο και εγώ, φυσικά, άμα δεν χάνω, δεν με νοιάζει, α πούμε, ρε περίπτυγμα, δηλαδή, άμα είμαι στα ίδια, κάτι θα γίνει καλό για τους άλλους. Πρόσεξω αν δεν χάνω, έτσι. Μιλώντα όμω για, για περιοχή που διαμαρτύρεται ότι μπορεί να ασχημαίνει. Δεν διαμαρτύρεται ακόμα η περιοχή, δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, λέω. Ε, υποθετικά μιλώντα. Θα διαμαρτυρηθεί, φαντάζομαι. Δε Ωραία. Δε. Αν διαμαρτυρηθεί κάποιο επειδή η περιοχή ασχημένη, μπορεί να δυνάμει να χάσει τουρισμό. Που αυτό χάνει κάποιο. Όντω. Ναι, εντάξει. Αν μπορεί σε... να γίνει χωρί να χάσει κανένα, προφανώ θα έρθουν αύριο και α βάλουν. Εμένα προσωπικά αυτή θα την απάντησή μου. Αλλά δεν μπορούμε από την άλλη να κατηγορούμε και τον κόσμο. Σε εισαγωγικά το κατηγορούμε τον κόσμο, δεν ξέρουμε τον καθένα ξεχωριστά. Αν πει ότι, ξέρει κάτι, εγώ πρώτα θέλω να δω τι γίνεται με τα λεφτά που π.χ. μου παίρνει φορεία, η εφορία, γιατί ενδεχομένω η φορολογία είναι λίγο ψηλή ή οτιδήποτε, ή τι κάνω με το ιατρικό θέμα που πάω σε νοσοκομείο και δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, με τον δικό μου άνθρωπο, και μετά να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αυτή πιστεύω το λέω. Αλλιώ συμφωνώ μαζί σου 100%. Ναι, -10. αλλά. <σο> <σο> <σο> <σο> Αν το πει ότι θα κερδίσει μελλοντικά από αυτό το πράγμα, οικονομικά. Ναι. Και όχι, ξέρω εγώ, πότε θα σου φτιάξω την υγεία, μετά την παιδεία και μετά θα σου κάνω αυτό. Όχι, εκεί είναι διαφορετικό πράγμα. Εκεί λέμε ότι του δίνει ένα πλάνο το οποίο μπορεί να αντιληφθεί ότι έστω και μακροπρόθεσμα θα δώσει κάποια λεφτά. Εκεί Όχι απαραίτητα πράγμα. λεφτά ή τέλο πάντων κάποια βολή ή κάποιο, κάτι θα μειωθεί από αυτό που πληρώνει κλπ. Εκεί ναι, είμαι σίγουρος ότι το δεχτεί. Δεν νομίζω κανένα. Οι θα το δεχθούν δηλαδή εκτό από κάποιου τενόμυαλου που θα βρουν για κάποιο λόγο να μην του αρέσει, τα είναι οι μόνιμοι γκρινιάρδες, δεν τους παίρνουμε υπόψη μας. Εντάξει, ε, να... να το κλείσουμε με κουβέντα, θεωρώ ότι εκτός από τα προβλήματα τη υγεία και τη παιδείας, και... Mm -hmm. που έχει η Ελλάδα πάντων και του φορολογικού και, και του ε... <laughs> αυτό το θέμα του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στην ίδια μοίρα με τα άλλα. Okay. Αυτή... Αυτή... Αυτή είναι προσομική ε, οδόμια. Και νομίζω είναι η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα για σήμερα, Χρήστο. Κάτι πιο light, όπως έλεγα και πριν στο off-record τέτοιο. Ε, λοιπόν εδώ έχουμε μία, μία έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε σαν άρθρο στη New York Times όπως είπαμε ε, Το οποίο έχει να κάνει με, το, με τον αθλητισμό εν μέρη Κατά βάση το άρθρο μελετάει κατά πόσο το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για να τρέχει μεγάλες αποστάσεις Αν αυτό δηλαδή ήταν αρχιτεκτονικά φτιαγμένο ε, ώστε να το αντέχει αυτό το πράγμα ε, Γενικά η άποψη που επικρατεί είναι ότι όταν κάποιος τρέχει μεγάλες αποστάσεις, πολύ συχνά, θα προκαλέσει μια κλασική φθορά, την οποία την έχουμε μελετήσει, πώς είναι, πώς δεν είναι, και αυτή η φθορά επηρεάζει κυρίως τις αρθρώσεις. Ναι, εκεί, την βλέπεις, εκεί την καταλαβαίνει. Να ναι, εκεί την καταλαβαίνει κανείς. Τώρα, έρχεται όμως, ε, όλα αυτά λέει το άρθρο, οι άνθρωποι που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις, μαραθώνους κλπ, οι αθλητές, με τα χρόνια αυξάνονται. Και σας δίνω εδώ ένα παράδειγμα, ότι από τον περασμένο χρόνο μέχρι τώρα έχουμε 20% αύξηση. Συγγνώμη, λάθος, από την αρχή της δεκαετίας μέχρι τώρα έχουμε 20% αύξηση σε αυτούς οι οποίοι τρέχαν. Mm. Ωραία. Και αυτό βέβαια το λέει απλά για να σου δείξει ότι αυτό δεν επηρεάζει αυτούς οι οποίοι τρέχουν μαραθώνιο, ο οποίος για την ιστορία πούμε ότι είναι 42 τεκάτι ψηλά χιλιόμετρα, mm. 26,2 μίλια όπως το λέει στο άρθρο. Ε, γράφηκε λοιπόν τώρα ένα βιβλίο Από έναν τύπο ο οποίος ε, ήταν ε, μαραθωνοδρόμος yeah. Αλλά ήταν ε, και λίγο obsessed με το θέμα των τραυματισμών Δηλαδή πίστευε ότι κάτι δεν κολλάει μόνο αυτό το θέμα Έτσι, ότι εγώ δεν πρέπει να είμαι υποχρεωμένως τραυματιστός Όταν τρέχω μαραθώνιο Έγραψε λοιπόν αυτός ένα βιβλίο το Born to Run Γεννημένος να τρέχω ας πούμε Στο οποίο περιγράφεται μία α, Είναι βασιμένο σε μία φιλή ε, Ινδιάν από το Μεξικό Sì. Ναι. Οι οποίοι λέγονται τα, Ραουμάρα. τα Ραουμάρα. Οι οποίοι είναι γνωστοί για αυτό το πράγμα Ότι μπορούν να τρέχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις με πο... με... Φορούντας σανδάλια με πολύ μικρή σόλα Χωρίς να εμφανίζουν κανένα πολύτως πρόβλημα Στην υγεία τους μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα Οπότε πήγαινε να το μελετήσεις αυτό το πράγμα Ναι, διάβασε για αυτούς Α, Και νομίζω ότι Χωρίς να το λέω αυτό με σιγουριά Ότι πήγε και όλες και τους είδε και όλες Ωραία. Λοιπόν. Uh, αυτό που λέει ο κύριος uh, MacDougall αν το διαβάζω θα είναι αυτός που έκανε το βιβλίο είναι ότι το να τρέχεις μακριές αποστάσεις δεν πρέπει uh, από... δεν πρέπει με σιγουριά να σου προκαλεί τραυματισμούς δεν, δεν είναι κάτι το οποίο στέχει και μετά uh, ακολουθούν μία σειρά προτάσεις που θα δούμε που... ναι πες μου... Βασικά αυτό το προστηρίζει δηλαδή τέξ, φαντάζομαι ότι αν το πιέσεις στον οργανισμό σου θα... θα τραυματιστεί Μπράβο, σωστά. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ότι αν πιέσεις τον οργανισμός να του κάνει αυτό λόγω του ότι θες να κάνεις τον τότε ναι, τραυματιστεί την υπεροσπάθεια. Oh. Αλλά αν γενικά εσύς συνηθίζει να τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, γιατί ενδεχομένως παλιότερα δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι να, προ... να προχωρήσεις oh. στα αρχαία χρόνια, ή oh. επειδή είσαι κυνηγός και έπρεπε να βρει τροφή, oh. εκεί επειδή ήταν φυσική επιλογή, δεν θα σου κάνει την ίδια ζημιά. Okay, και γενικά ο αθλητισμός πιέζει τα πράγματα και γι' αυτό υπάρχουν και οι τραυματισμοί. <laughs> ε, ε, ουσιαστικά... Το λέει και κάπου παρακάτω, θα το πω τώρα μιας που μου δίνεις το τέτοιο. Δεν είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμός έχεις συνηθίσει να προπονείς σε τελείως επίπεδο, επίπεδο επιφάνειας τους, λόγω ε, λωρίδες τρεξίματος ή τέλος πάντων σε κάποιο γήπεδο, mm. και δεν αντιμετωπίζεις τις ε, αντίξεις, ας το πούμε και καλά συνθήκες ή το τραχύ περιβάλλον που θα βρεις σε κάποιο χωριό, σε κάποιο βουνό, σε κάποιο δρόμο με χαλίκια, mm. σε κάτι τέτοιο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιείς ε, ειδικό εξοπλισμό, παπούτσια κλπ. τα οποία σε διευκολύνουν μεν αλλά δεν, σε κάνουν να μην εκμεταλλεύες πλήρως την αρχιτεκτονική του σώματός σου που είναι φτιαγμένη για να μπορείς να την αντεπεξέλθεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ωραία, και τώρα πάμε να δούμε για την αρχιτεκτονική αυτήν. Λέει για παράδειγμα εδώ, καταρχάς αρχίζει με το γεγονός ότι η δυνατότητα του ανθρώπου να τρέχει μεγάλες αποστάσεις ε, συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη. Ε, εξέλιξη εννοεί από τα παλιότερα είδη προς τον mm. άνθρωπο, ξέρω εγώ. Και λέει, καταρχά ο άνθρωπος έχει μια διαφορά, από τα... μια διαφορά που έχει από τα ζώα είναι ότι έχει δύο πόδια αντί για τέσσερα. Αυτό, τα τέσσερα πόδια δίνουν ταχύτητα στο ζώο. Ξέρετε γιατί ο άνθρωπος περπάτησε από τα τέσσερα. Φάσινά... Λένε ότι, εντάξει. Ο άνθρωπος λέει, παιδί μου, ότι στην αρχή ήμασταν περπατώντας με τα τέσσερα, μετά σηκωθήκαμε mm -hmm. και περπατήσαμε με τα δύο. Είναι θέμα εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή... Ακριβώς, αυτό, αυτό θέλω να, να πω. πω ναι. Αυτό ε, τι σημαίνει, ε, αυτός, ε, ένα ζώο το οποίο έχει τέσσερα πόδια μπορεί να τρέχει πολύ γρήγορα ναι. αλλά θα κουραστεί πολύ πιο εύκολα και θα ανεβάσει και θερμοκρασία το σώμα του πολύ πιο εύκολα. Ο άνθρωπος έχοντας δύο πόδια ναι. τρέχει πιο ισορροπημένα, δεν μπορεί να τρέξει τόσο γρήγορα και να πιάσει το ζώο αυτό, ναι. αλλά μπορεί να τρέξει αρκετά ώστε το ζώο να κουραστεί και να το πιάσει μετά. Ναι, κατά, ναι. Και επίσης έχει ένα πολύ καλό μηχανισμό θερμορύθμισης που το επιτρέπει μου, η, θερμο... η θερμοκρασία του να παραμένει σε επίπεδα ανεκτά για το σώμα. Ενώ το ζώο αν για πάρα πολύ θα νιώσει μια θερμοκρασία όταν ανεβαίνει και θα πρέπει να σταματήσει μετά για να επανέλθει. Διαφορετικά μπορεί να πάθει ζημιά. Mm. Και εντάξει, το ζώο επειδή λειτουργεί μέσα δεν το αφήνει αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν θα συνεχίσει να τρέχει, αλλά θα σταματήσει και θα ξεκουραστεί. <laughs> να ξεκουραστεί. Να πούμε ότι υπάρχουν και ζώα τα οποία είναι ουσιαστικά μαραθανόδρομοι, αν το πούμε. Ε, καλά, δηλαδή. ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν τέτοια ζώα. Ναι, υπάρχουν εντάξει. <laughs> αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι έχουν την ίδια με τα άλλα. Όχι, δεν είναι αυτό σου λέω. <laughs> λοιπόν, πηγαίνοντα τώρα σε άλλα θέματα. Έχουμε καλύψει αυτό που έλεγα ότι παλιότερα από οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί χρησιμοποιούσαν αυτή τη δυνατότητα να τρέχουν μέχρι με, με δύο τρόπους. Πρώτον, κυνηγούσαν το ζώο μέχρι να κουραστεί και το πιάνανε, λαγό ξέρω εγώ, mm. ή κάποιο ελάφι. Δεύτερον, συνήθως να βλέπουν τα όρνια από την πλαγιά που είναι μαζεμένα mm -hmm. και όταν τα έβλεπαν να μαζεύονται σημαίνει ότι κάποιο άλλο ζώο έχει σκοτώσει ένα θύραμα εκεί. Οπότε oh. τρέχανε πριν σαπίσει, oh. πέρανε κρέα και το είχαν για τον εαυτό τους. Ορι Οπότε, ένα άλλο τυχεροί θέμα είναι το, τα δάχτυλα στα πόδια. Στον άνθρωπο έχουμε 6-5 δάχτυλα τα οποία είναι όλα ε, στην ευθεία. Mm. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όπως το χέρι μας που έχουμε τα αντίχυρα. Mm. Ενώ οι πύθικοι έχουν αντικρυστό δάχτυλο και στα πόδια. Mm. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να τρέχει ακριβώς. Δεν είναι φτιαγμένος για να είναι στατικός Ή να είναι στα δέντρα. Όπως Ή να, πιστεύει, ναι, πιστεύει. ναι Ή να είναι ναι στα δέντρα. Δηλαδή πρέπει να είναι στο έδαφος και να τρέχει. Επίσης αυτό ε, το καταλαβαίνει κανείς και από το μέγεθος του ποδιού. Το πέλμα το δικό μας είναι μικρό, ενώ τα ζώα, τα ελαιοειδία, ας πούμε, mm. είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ δίνει ένα αριθμό, λέει, αν αυξήσεις το πόδι κατά 20% διπλασιάζεται mm. η, όχι, η αρχιτεκτονική του ποδιού mm. σε complexity, σε πολυπλοκότητα. Έχεις δηλαδή δύο φορές πιο πολύπλοκο μηχανισμό για να δουλεύει το πόδι. Mm. Και αυτό το πράγμα στον άνθρωπο δεν χρειάζεται, γιατί ακριβώς δεν χρειάζεται. Δεν είναι φτιαγμένος για να τρέχει γρήγορα, είναι φτιαγμένος όπως είπαμε για να τρέχει πολύ. Όπου, ε, αυτά όλα με βάση ότι προστηρίζει ο τύπος πέρας στο βιβλίο έτσι Μην το μην μπερδευτούμε Επίση λέει εδώ ότι για το μεγάλο δάχτυλο αν αυτό είναι Διότι να το, το ενδιαφέρει Είναι αυτό το οποίο δίνει την όθηση Και γι' αυτό είναι και το τελευταίο που αφήνει το έδαφος ξέρω ε, Χάρη σε αυτό δηλαδή Παιτιόμαστε ξέρω πλωστά yeah, και εννοώ. κάνουμε το start ξέρω Λοιπόν επίση λέει Ένα άλλο ένα, δύο ακόμα χαρακτηριστικά Ότι πρώτον Το ε, ανθρώπινο σώμα φτιαγμένο έτσι στην να διατηρεί την ισορροπία του γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος τρέχει το κεφάλι του παραμένει σταθερό και βλέπει την ευθεία mm. μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα αυτό είναι θέμα σπονδυλικής τύχης και αρχιτεκτονικής του σώματος ναι σώμα. και εις μπροστά θα χάσει την ισορροπία σους στην αυτό mm. και αυτό γιατί είσαι στα δύο πόδια, δεν είναι στα yeah. τέσσερα όπως τα ζώα και επίσης οι γλουτιέοι, οι... Οι γλουτιέοι που λέμε mm. ε, χρησιμοποιούνται μόνο αποκλειστικά όταν τρέχουμε όταν περπατάμε λέει χρησιμοποιούμε ελάχιστα αυτούς τους μύες. Είναι φτιαγμένοι για να εξυπηρετούν το σώμα όταν τρέχει. Άρα λοιπόν με όλα αυτά, για να καταλήξουμε και να κλείσουμε λίγο το θέμα, βλέπουμε ότι το βιβλίο αυτό αποδεικνύει ότι, ότι το ανθρώπινο σώμα έχει μια αρχιτεκτονική που το επιτρέπει να τρέχει μεγάλες αποστάσεις, mm -hmm. ε, χωρίς, να, χωρίς να κουράζεται σε εισαγωγικά. δεν είναι φτιαγμένο για να τρέχει γρήγορα, και επομένως όταν εσύ αυτό το κάνεις άθλημα, mm -hmm. και του λες το αλλού ότι πρέπει να τερματίσει πρώτο, ακόμα και στο μαραθών και σε όλα, στο τέλος κάνουν κάποιο sprint που καθορίζει και ποιος είναι ο νικητής ο τελικός. Αυτό το πράγμα εκείνης της στιγμής προκαλεί τους τραυματισμούς. γιατί επιβάλλεις στο σώμα σου να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνδυσμένο. Έτσι ο μαραθανοδρόμος τραυματίζεται ενώ ο ηθαγενής που είπαμε από την φυλή τα ραουμάρα, έτσι μπορεί να τρέχει όλη τη μέρα για να βρει τροφή, αλλά στο τέλος δεν θα πάθει τίποτα. Δηλαδή αυτός ο καγκελάριος στο βιβλίο ακυρώνει τον Bolt, <laughs> ε, ακυρώνει την τεχνολογία και τα ανατομικά παπούτσια και όλα ναι, αυτά. Ναι, ουσιαστικά που... το λέει αυτό. Ε, και τι άλλο κάνει, και, και λέει παιδί μου, τι λέει ουσιαστικά στον πρωτοθλητισμό κατά κάποιο τρόπο. Και δύο-τρία τελευταία σχολιάκια που έχουν να κάνουν με τον καθένα μας, λέει ότι ο συγκεκριμένος τύπος προτείνει αργό, ε, αργό τρέξιμο και χωρίς πίεση προπόνηση για τον πρώτο καιρό, αυτό θα, σε, θα μας βοηθήσει λέει να μην έχουμε τραυματισμούς στο μέλλον. Επίσης πρέπει ο άνθρωπος να μαθαίνει από πολύ νωρίς να τρέχει λίγο χαλαρά, από πολύ μικρή ηλικία, για να συνηθίζει το σώμα του, πριν γίνει ακόμα ενήλικας, σίγουρα πριν γίνει ενήλικας, αλλά όχι να τρέχει μια φορά τόσο, να είναι η συνήθειά του. Ωραία. Ε, και επίσης λέει, ε, ανάμεσα στο τρέξιμο, όταν κάνουμε κάποια προπόνηση, είναι πολύ καλό να το σπάμε σε κομμάτια, και στο διάστημα να περπατάμε χαλαρά για να αναπληρώνουμε... γιατί λέει, έτσι μιμούμαστε την συμπεριφορά του επίμονου κυνηγού και αυτό είναι, πρέπει ουσιαστικά να κάνει το σώμα μας. Αυτό είναι φτιαγμένο να κάνει. Άρα λοιπόν όποιος είναι αστέρι, μπορεί να ακολουθεί αυτά και να μην τραυματίζει στο μέλλον. Back home just what you're made of And all the tales you tell And they'll sound one on sweet Now don't you worry For stupid free, a black cap, you wear it proud. You're so full of shit, and you talk it so loud. A woman's who you are, and worms never fly. So dig your hole, and stay there. Ωραία, συζητήσαμε τα δύο άρθρα μας και μάλιστα κάναμε και επικοδομητική συζήτηση. Ναι, υπέρ του δεύτερου μπορώ να προσέχουμε και στα δύο. Ναι, μας βγήκε λίγο παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν κουραστικό. Ήταν... Το βέβαια οι άλλοι, έτσι, όχι. Ήταν άρθρα που προκάλεσαν τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη, πάντα. Ωραία, να πούμε που θα βρούμε το επεισόδιο. Στο www.newsfilter.gr Υπάρχει σχετικό άρθρο, αναζητήστε με το... Keyword, τροφή για σκέψη. Ε, άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε κάποιο σχόλιο, κάτι τίτλος πάντων για την εκπομπή, στο info.newsfilter.gr ή στο αφήστε σχόλιο στο σχετικό άρθρο για το επεισόδιο. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ειδικό feed για το τροφίδι σκέψη, το οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε και να μην χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνετε το, το καινούριο άρθρο στο site μας, αλλά σας έρχεται αυτόματα είτε με email, είτε στον ε, ε, RSS Reader της επιλογής σας. Αυτά λοιπόν για το τρίτο επεισόδιο της Τροφή για Σκέψη. Ακούσαμε την εκπομπή Τροφή για Σκέψη. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας χώνευση.